Οι δυνάμεις της ανευθυνότητας, της δημαγωγίας και της μιζέρια θα καθυλώσουν τον τόπο. Το κάνουνε χρόνια, αλλά το αποφασίσανε. Και χθες. Μου το Αχθέσεις. χάλασες. Γιατί? Γιατί λέει αποφασίσαμε και διατάζουμε νομίζω που Ο, δεν το έχουμε. Όχι. Δεν το έχει πει το, λένε, το εννοεί ακόμα. Κάτω από τι γραμμέ που λέμε. Α, δεν το έχει πει ακόμα. Νομίζω ε, δεν απέχει και πολύ να το πει. Κάνουν όλα τα άλλα εκτό από αυτό. Ακούσαμε εδώ οι δυνάμει τη ανευθυνότητα. Πώ το είπε, θα κάνουν αυτό στη χώρα. Εντάξει. Το και κάνουν και καιρό. Πολύ αλλά λογικό. τώρα επισήμω γι' αυτό πάνε και στη Βουλή τη Δευτέρα. Το για παραδέχεται. Να... Λέει εντάξει. Τόσα έχουμε κάνει. Να πάρουν τη σφραγίδα στη Βουλή τη Δευτέρα. Ναι. Σαν τα μοσχάρια. Θε εξαθλίωση, κύριε. Ορίστε. Να ψηφιστεί. Ναι. Όχι, αϊντε έτσι, αυθαίρετα. Αυτά τα είπε βγαίνοντα από τον. Ο πανικόβλητο Βενιζέλος με τον 8 φορέ πιο πανικόβλητο Σαμάρα. Και άδονη και βούλτευση και όλοι στις μαζί. Κινήσεις, στα ναι. εγκεφαλικά τα πρόωρα Οι πνιγμένοι που προσπαθούν να κρατηθούν από τα μαλλιά του και ό,τι άλλο να βάλει κανεί. Απελπισία, απελπισμένοι. Αξιολείπητοι, όχι και τόσο. Και έχει αλλάξει και αυτά τα φάρμακα ο Άδονη. Θέλουν να πάρουν υπογλώσσα και, και παίρνουν τα δεύτερα, τα no name. Τα, τα γεννόσημα υπογλώσσα. Τα τα να, τα αποτελέσματα. Να, τα αποτελέσματα. Τα Αυτά που έκανε για του άλλου, κάποια στιγμή τα λούζεσαι και εσύ. Ο Βενιζέλος είπε και άλλα βγαίνοντα. Τι άλλο είπε, Από τη όχι τη Όχι. Όχι. Αποφασίσαμε οι <χι> δυνάμει <χι> τη ανευθυνότητα, τη δημαγωγία και <χι> τη μιζέρια. Η πατρίδα δεν θα προχωρήσει, γιατί υπάρχει σχέδιο που την πηγαίνει στην κρίση και <χι> την <χι> επόμενη μέρα. Καλά, δεν τα λέει. Μην γίνει η idea έτσι, να γίνει με απόφαση ναι. και στρατηγική. Ό,τι θα προχωρήσει η Πατρίδα. Τόσο καιρό μα πηγαίνει στα κουτουρού. Okay. Κάντο με απόφαση, με σχέδιο, κύριε. Έχουν. Κατέστρεψέ μα, με σχέδιο. Έχουν, έχουν. Μα το, έχουν. Όχι έτσι. σαν το ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρουμε που μα πάει. Σωστό. Όχι μόνο σε καταστρέφει, έχει και έργο. Είναι η μόνη κυβέρνηση πραγματικά που θα παραδώσει την επόμενη χάου. Κανονικό μας γιατί όλα τα άλλα και μαύρη καμένη γη. Έχει και... δύο έργα, δεν έχει ένα. Δύο Σεξ. έργα. Σεξ. Ο Πρωθυπουργό. Ε, ζητάει την ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή Άξι, και πρέπει καλόνη. να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που ζητάει την ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή. Ζητώ ζητώ και ψήφο εμπιστοσύνη. Η προσπάθεια θα στηριχθεί σε εσά, σε εμά, στην κοινωνική ομάδα. Άρα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η έκφραση τη εμπιστοσύνη στην πολιτική που θα ασκηθεί. Το σχέδιο, το σχέδιο πρωτοβουλειών που σήμερα ανακοινώνεται επιβάλει παροχή ψήφο εμπιστοσύνη. Πώ το λέει, Καθαρά. Θέλει ψήφο εμπιστοσύνη. Βέβαια, και να τη δώσουμε. Πάρτε, όρσε. Ναι. Ο, λαός αυτό ο λαό την έχει τώρα. Δεν είναι ώρα ψή... για ψήφο εμπιστοσύνη του λαού. Όπω το Κάθε τέσσερα χρόνια. Τι πότε. Όποιο αν, αν ο Σαμαρά αφήσει, που δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα τον αφήσει και κανεί. Να πάει στο τέλο τη τετραετία, θα βρει κανένα ποσοστό τύπου Δημαρ. Στη mm -hmm. Νέα Δημοκρατία. Αν πάει αύριο, μπορεί να βρει κανένα 18 Αν, Αν το βρει. Αν πάει αύριο, κανένα 18 Αν πάει το Φλεβάρι, που μάλλον προ τα εκεί πάνε, θα βρει κανένα 15 Όσο περνάει ο καιρό, βέβαια δεν τον νοιάζει η Νέα Δημοκρατία του Και σωμάρα. το ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμο. Ναι, και ανεβαίνει όσο περνάνε η μέρε, ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει και πολύ μια Θέλετε αλλά, να μα το, το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε εκλογέ τώρα. Μα ανεβάζει το ΣΥΡΙΖΑ σε είναι ένα σχέδιο σαμαρά να φέρει αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην έχουμε μπελάδε τώρα. Όχι, Α, όχι για να τον εκθέσει το κάνει. Γίνει πρωθυπουργό να καταλάβουν τη Ρεζίλη. Αυτό το νομίζω το έχει στο πίσω του <laughs> του. Και φροντίζει όλο το περιβάλλον να είναι τέτοιο ώστε να έχουν επιπλέον δυσκολίε. Αυτά ο Γιώργο λοιπόν, ήταν ο Γιώργο Παπανδρέο, ο καπημένο μα. Θα είχε πει 31 Οκτώβρη του 2011. Σε 9 μέρε ακόμα. 31. Τι έγινε λοιπόν, ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνη. Αν δεν σε μια μέρα ή μια λέρα. Ήταν άλλο ένα πρωθυπουργό τότε, αν θυμόμαστε λίγο το κλίμα, που είχε ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη και την πήρε την ψήφο εμπιστοσύνη. Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα τη διεξαχθήση ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφο εμπιστοσύνη προ την κυβέρνηση. Ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτέ. Υπέρ τη έδωσαν στην κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνη 153 βουλευτέ. Έτσι λοιπόν. Απόλυτη πλειοψηφία. Εκείνο το βράδυ. Τρει παραπάνω βουλευτέ. Και ναι. σε τρει μέρε έπεσε. Όχι. Πόσε. Όχι. Σε έξι. Σε έξι, έξι μέρε έγινε. Τι έγινε σε έξι μέρε. Έχουν αναγυρίσει τα σκιαβά. Έχει η Αλεξία Ντασούρση την ανακοίνωση. Έλα. Τρεμόμαστε από τα χείλη <σοκλώδη> σου. <Στην σοκλώδη> <πά>. Στη συνάντηση Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί μια νέα κυβέρνηση με στόχο να οδηγήσει τη χώρα άμεσα σε εκλογέ. Ο Πρωθυπουργό Γιώργος Παπανδρέου έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα ηγηθεί τη νέα κυβέρνηση. Αύριο θα υπάρξει νέα επικοινωνία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού τη Αξιωματική Αντιπολίτευση Προθυμούς και της νέας <Κλάψτε> αστερία, της Τα με μαχαιρια, τις νέες κι Έξι μέρες μετά και αυτός που είχε πάρει θέλω να καταδείξω. Όχι μόνο αυτό. Το μάτι οντις υποθέσεως. Αυτό <Καισχε> ακριβώς Σαμαρά και να πάρει, έξι μέρες ο δοξάστηκε ο άλλος yeah. είχαν πανηγυρίσει εκείνο το βράδυ μα και οι βουλευτές βγαίναν και την επόμενη μέρα η mm. κυβέρνηση προχωράει που πας <laughs> τον φάγα yeah. ούτε καν δέκα στις έξι μέρες πάει και ο Γιώργος ήρθε ο Παπαδήμος Λοιπά, αυτό είναι, τα είναι τα το θέμα με αυτά που μας θύμισε. Χάσαμε την ευκαιρία να έχουμε πετσάλνικο πρωθυπουργό. Πετσάλνικο, τι ήταν και αυτό. Δεν είχαμε πετσάλνικο <laughs> πρωθυπουργό. Είχαμε πετσάλνικο. Όλα ακούστηκαν. Τι γίνεται αυτή η μορφή ηγετική του σοσιαλισμού Κάτι είναι σε ένα, στο ίδρυμα τι είναι, σε ίδρυματα. Ίδρυματα είναι αυτή σε αυτή ιδρύματα είναι Απλά είναι απ' έξω, δεν είναι μέσα από τα ιδρύματα. Αυτό, αυτό είναι το θέμα ή διευθύνουν τα ιδρύματα. Την μας μα θύμισε, μα θύμισε. Πολλά Όχι βέβαια. Στο Άγη Εφημερίδα. Όχι. όχι. Με, με τι δεν κοιμάται ο Επιτριντέρης στις αβράδια. Με τι δεν κοιμάται. Με τι σκέφτεται ας πούμε και πολλές φορές τον βασανίζει και Το δεν κοιμάται. Το φτωχολάω. Όχι. Τι. Αν πρέπει όχι να, έπερ, να πάρει συνέργεια στο Μιχαλολιάκο. Α, ναι. Αν είναι σωστό ή αυτό, όχι. Αυτό. Από από όλα όσα. <laughs> όσα... Υπάρχουν καμιά κάτι χι... που δεν τον αφήνει να κοιμηθεί είναι αν κάνει καλά ή όχι που δεν έχει βγάλει τον Μιχαλολιάκο λόγοι να μην κοιμάται κανεί. Αυτό, αυτό είναι Ο καθένα. Ο καθένας. Ο καθένας. <laughs> να υπάρχει ένας λόγος που δεν κοιμάται ο αυτό. Το... Υπάρχει. υπάρχει. Ο το μας σκέψη. Ο Αν πρέπει να πάρει από τον Αν είναι σωστό ή δεν είναι Α, Οπότε από Δευτέρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Αυτά που ακούσατε εδώ από τον Γιώργο θα τα ακούσετε από τον Σαμαρά για να πάει μπροστά η χώρα. Και θα ξέρουμε τι θα πει. Ποιο θα έρθει. Άμα σε έξι μέρε πέσει ο Σαμαρά, ποιο θα, θα, θα πέσει. Έξι. Πάει, Παπαδήμο, κάλυψε. Δεν Απλά θέλαμε να δείξουμε το μάτι των υποθέσεων. Μπορεί να είσαι τρει μήνε. Τι σημασία έχει. Μήπω είναι ευκαιρία. Είναι πεσμένη αυτή η αποστολή. Το αποστόλου. εθνικό κεφάλαιο φόρτη κουβέλη να γίνει πρωθυπουργό έστω για τρει μήνε. Γιατί όχι το εθνικό κεφάλαιο κεφάλαι Έχει ξαναγίνει, το έχουμε δει το έργο. Ναι, ο Κώστα επίση πάει για πρόεδρο τη Δημοκρατία, δεν πάει για πρωθυπουργό κου... πάλι. Ο Κουβέλη. Ο Κουβέλη κάκι του, η προεδρολογία του είναι κάποιο. Αφήσει δίκιο μπορεί ο Κουβέλη, γιατί έπιασε το 1,5% όταν κάποιο πιάνει 1,5% σε σχέση με το κόστο. την αποδοχή Ναι, ναι, έχει την αποδοχή γενικότερα. Γενικότερα. Γιατί τώρα αν έβγαινε μια δημοσκόπηση, θέλετε τον Κουβέλη για πρόεδρο, 80% θα λέγανε. Συγγνώμη, και μόνο για λόγου γέλιου. Παλαβίοι όλοι. Όχι, δεν θα το λέγανε για λόγου, το θεωρούν σοβαρό. Δεν δεν το πι Αυτό. Μέχρι προχθέ τον θεωρούσε σοβαρό. Ναι. Τον καλούσε και στο Ακροπόλ για να πέσει υποκράτο από τα χειροκροτήματα. Δεν mm, θυμάσαι, είναι Ενωμένη Αριστερά. Δεν έπεσε. Οπότε θα αρχίσει ένα ωραίο θέατρο. Ε, καταρχήν θα δούμε το Σαμαρά στη Βουλή. Έχει να πάει στη Βουλή ο Σαμαρά. Πήγε στο καφενείο. Τελευταία έχει να πάει στη Βουλή. Δεν τον αφήνουν οι security να μπουν μέσα. Δεν, δεν, δεν, δεν τον ξέρουν. Του ζητάνε αυτό. Δεν έχει πάσο. Θα ξαναμπεί δεν από αυτό που θα έχει διαβατήριο μόνο τάπα Διαβατήριο είναι την προηγούμενη Πέμπτη Τελείω διαβατήριο κάνει να μπω, δεν έχω αλλιώ. <laughs> Γι' αυτό δεν τον βάζω. <laughs> Γιατί δεν. Άσο τη που τον αφήνουν μέσα το και λένε: Επιτέλου. Ήρθε ο το Τον έχουν ότι δουλεύει στο καφενείο <laughs> τη Βουλή. Δεν ξέρουν ότι είναι. Όλο εκεί ξέρουν βραδιά. Ή κάποιοι παλιότεροι, ο πιτσαδόρο. Ο πιτσαδόρο, ο Οπότε θα δούμε το σαμαρά. Και θα αναγκαστεί να απαντήσει τον Τσίπρα. Γιατί ξέρει, έχουν αυτή την, το σοφό επικοινωνιακό επιτελείο του. Είχε πει να μην αναφέρει τη λέξη Τσίπρα και να μην απαντάει στον Τσίπρα. Κουτσαβάκια όλου του κόσμου, ενωθείτε. Θα γύρει Έχει πάλι. Να γίνει θα γίνει σώμα τη Θα κάνουμε μάζεμα, γιατί από Δευτέρα ξεκινάει και η τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στι <laughs> 14, στον Α. Στον Α. <laughs> με μπαλούρ, το τσιολιάκι και τα υπόλοιπα. Βέβαια, αυτά δεν θα προλάβουμε αυτή τη Δευτέρα, αλλά θα γύρει πάλι το σώμα μπροστά και θα λέει Κυρία Τσίπρα. <laughs> ναι, το χέλη. Κύριε Τσίπρα, σώζω την Ελλάδα <σχ> και <σχ> διάφορα <σχ> άλλα τέτοια. Θα τον χειροκροτούν οι δικοί του, ξέροντα ότι οι μισοί από αυτού δεν θα ξανά είναι βουλευτέ. Μπορεί και παραπάνω από μισού, γιατί στι επόμενε εκλογέ γι' αυτό σφάζονται ήδη Ντινόπουλο και Λυπή λοιποί Ωραία είναι όλα αυτά. Όπα, δεν θέλω βλακίε. Περίμενε. Τι είναι αυτό. Ποιο Ο πέταξε τώρα. Ντινόπουλο και οι λοιποί Ότι υπάρχει περίπτωση να χάσουμε την τοποθέτηση. Ντινάκο, όχι. Εγώ θέλω να. Με θυσιάζω, βούλτεψη. Άδωνη, Μπράβο. δε θυσιάζω. Για κουμάτο. Εσεί που θα ψηφίσετε για τη νέα Γιατί υπάρχουν ακόμη που θα ψηφίσουν. Ε, λοιπόν, Δεν θέλω, χαζά. Όχι βλακίε. Μπράβο. Βούλτεψη, την βλέπετε. Θέλετε να τη χάσουμε. Σταυρωμένο θα σα δώσουμε. Δεν να εμείς Εμεί πάμε εμείς. να εμείς. <laughs> Η Ελληνοφρένια θα διακινήσει τα εξή ψηφοδέλτια. Επειδή ξέρουμε τι βλακίε που κάνετε, εμεί εμπιστευόμαστε. Θα δούμε κανένα νεόκοπο εκεί με δισθενιέστημα. Σταυρώστε κανα... του. Βούλτεψη, διακουμάτο, άδωνη. Και, και ο Κυριάκο δεν κακό. Δεν είναι κακό. Για, για να μάθει και την περιφέρεια. Και την Όπουλο. Την Όπουλο για να μάθει όμως... και την περιφέρεια. Να πούμε και ψυχάρι, έτσι για το Τσακύρ Κέφιν. Είναι σε άλλη περιφέρεια. Θα σου βάλω μετά ψυχάρι. Μόλι ακούσουμε αυτό ψυχάρι, που λέμε, έχω ψυχάρι. Έτσι. Πολλά ρο. Στην Α Α Α, με Στην Αλφα Αθήνα. Με κανένα ρό. Τα ρό του έρωτα. Αυτό του ελίτ δεν πρόκειται ποτέ να το πει ο Δεν είναι κακό βέβαια. Αυτό σιγά. Και ο ράλι δεν το έλεγε, αλλά έγινε πρωθυπουργό. Λοιπόν, μετά τι διαφημίσει θα σου έχω κάτι ωραίο με ψυχάρι γενικότερα. Όχι κι άλλο, κάτι με κι άλλο ωραίο εννοώ, και άλλο ωραίο. Σαν αυτά που ακούσαμε ναι, ναι. Ε, παρόμοιο και παρεμφέρεση ε, βάλετε, Μηνύματα μπορείτε στο... να στέλνετε στο Όσοι θέλετε mail δηλαδή στο στούντιο Αυτή είναι η διεύθυνση και το ξέρετε Το άλλο για SMS real Και ενώ το μήνυμά μα και αποστολή στο 54 100. Ο Μάριος Καγής Πατάει τα κουμπιά για τις διαφημίσεις Εδώ είμαστε ου, Ελληνοφρένια, ου, τις πέμπτες είναι λίγο διαφορετική. Όπω έχουμε τονίσει κατά το παρελθόν. Άκου τώρα μια ωραία ιστορία. Ακού. Που συμβαίνει εδώ. Βλέποντα. Να μα πείσουν μετά και για τι κουριέ λίγο πώ θα είναι. Σα πω πολλά. Μάλιστα. Οπότε να τρέξουμε τα θέματα. Να τρέξουμε τα θέματα. Λοιπόν. Όπω ξέρει, η ελληνική πολιτεία το 2014 δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που πρέπει να ανταποκρίνεται. Αυτό ήταν ένα κλισέ. Κάτι έχω Χρόνια τώρα η ελληνική πολιτεία δεν ανταποκρίνεται σε βασικά. Παράδειγμα μεταφορά μαθητών. Σε νησιά. Η Σαλαμίνα είναι νησί. Α είναι δίπλα, είναι ένα νησί και μάλιστα με πάρα πολλά προβλήματα. Εκεί δεν μπορεί να γίνει μεταφορά και όλα τα υπόλοιπα. Και τα έχουν... πετάνε σε κανένα καραβάκι, σε κανένα Ο, όχι, όχι, όχι, όχι. Έχουν βάλει εντό του νησιού. Ναι. Έχουν βάλει ένα εκεί η Ομοσπονδία Γονέων, σύλλογο Ένωση Γονέων, όπω λέει. Έ Έχει βάλει ένα πουλμανάκι. Δεν είναι βέβαια καλό, δεν είναι κατάλληλο πουλμανάκι. Βρήκαν Τι, ό,τι βρήκαν οι άνθρωποι. Το οδηγάει ένα γονέα και πηγαίνω φέρνει. Περίμενε ψυχάρη. Δεν ξέρω. Περίμενε παράνομα. Του πάνε Δεν ξέρω τι κάνουνε. Περίμενε, α. λοιπόν. Και παρουσιάστηκε αυτό το πουλμανάκι που δεν είναι κατάλληλο. Ναι, δεν είναι κατάλληλο, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν και οι γονεί. το κράτο. Να μην στείλει τα παιδιά σχολείο. Ναι, και καλά μου Φαγωθήκα να παρουσίασαν... μορφωθούν τα παιδιά. Τι Τόσα κάνει ο Λοβέντο να μην μορφωθούν τα παιδιά. Λε και μορφώνονται. Και επιμένουν οι γονεί. Χειρότερα βγαίνουν από ό,τι μπαίνουν. Δεν ξέρουν ούτε τα βασικά τη ελληνική ιστορία πάνε και ψηφίζουν μετά αυτά που ψηφίζουν. Λοιπόν, το παρουσίασαν αυτό το β Βρίσκομαι δίπλα σε ένα βαν, το οποίο έχει αγοραστεί φυσικά για μεταφορά υλικών, όπου το τελευταίο διάστημα εκτελεί χρέη σχολικού. Δεκάδες μαθητέ, λοιπόν, ε, στην περιφέρεια και τη Αντική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, στηβάζονται σε τέτοιο τύπου αυτοκίνητα, που αυτή είναι η καλή περίπτωση. Πώ δηλαδή μεταφορά. οι μαθητές Για να μεταφερθούν χωρί καμία ασφάλεια. Πού δεν, πού, δεν κάθονται πού, τα παιδιά, πού, πού είναι, πού κάθονται. Τα παιδιά εδώ μέσα τώρα φυσικά έχουν πάει, έχουν πάει σχολείο με τη βοήθεια του Πέτρου του Μπακάση. Ε, θα δείξουμε ότι αυτό είναι ένα, ένα παν. Που ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ε, σιδερικά. Εδώ εξυπηρετεί ένα. Κάτσε, ρε παιδε, δε, δε, δε, για, δε, να, δε... Να, για πάρε την κάμερα, ρε παιδιά. Τι εννοεί ότι μπαίνουν μέσα εκεί οι μαθητέ, όρθιοι. Να πλησιάσει, να πλησιάσει, ναι. Ναι, ναι, ναι πλησιάσει όχι. Κανένα. Τι εννοεί ότι μπαίνουν μέσα οι μαθητέ, όρθιοι. Εδώ λοιπόν, στηβάζονται τουλάχιστον 9 μαθητέ κάθε πρωί. Είναι ε, σε κοντινόρηση. Είναι από τη Σαλαμίνα, έχει έρθει. μοίρασε στα σχολεία του μαθητέ και ήρθε εδώ απλά να μα δείξουν την κατάσταση. Χωρί τα όρθια. Γιατί να κάτσουνε. Εδώ θα ήταν χωρί όχημα. Το χωρί καθίσματα είναι το θέμα. Πανικό. Λογικό. Οι συνάδελφοι εκεί βλέπαν την εικόνα. Δεν είναι σωστό όντω να μεταφέρονται έτσι μαθητέ. Δεν το συζητάμε. Κατάτια είναι. Ούτε στην Αφρική, οτιδήποτε και να βάλετε. Πέφτεται μέσα. ήταν και ο βουλευτή εκεί. Ο ψυχάρη. Ο οποίο αυτό τώρα το παίρνει ένα Είναι μια λύση εκ των ενόντων εκεί. για να πάνε τα παιδιά του κάτι να κάνουν, εμπά περιπτώσει. Απόγνωση είναι. Κατάτια είναι. βάλω θε. Τι πρότεινε ο βουλευτής. Τι. Θα μπορούσε να πει, θα πάω στο Υπουργείο και θα, θα πω να το, το θέμα. συγκεκριμένο θέμα. Όχι. Θα πάρω Αυτό. εγώ από τις εταιρείες μου και τα δάνεια που πέραν τα κράτας τόσα χρόνια λαϊκισμή, ένα λαϊκισμή. Λαϊκισμή. Λαϊκισμή. Λαϊκισμή. Λαϊκισμή. Είμαι λαϊκιστής. Ναι είσαι. Άκου την πρόταση του βουλευτού. Συγχνώμη, συγχωρείτε Θα κάνετε το εξής, θα πάει την πινακίδα του αυτοκίνητου. Ναι. Με ναι. Λεβαίως, ακου, ακούω, πάει ακούτε. Ναι. Θα τηλέφωνο στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεων, στο Υπουργείο Θα πει πού κάνετε το ομολόγιο. Και η τροχέρα να τον αποπιάσει θα βάλει αυτό φωτο. Άμεσα. Αυτό ο να γίνει. τα παιδιά. Ωραία, να βάλει παιδιά έτσι Ενώ το να μην τα βάλει και να τα παρατήσεις τι είναι. Τι είπε εδώ πρώτα, Είναι σε ρουφιανιά. Τι να πάνε; ο άνθρωπος. Να του πει ένας γονέας που πάει να λύσει Όπως μπορεί. Αυτό μπορέσανε. Αν δεν υπήρχαν και αυτά, δεν θα λειτουργούσε η χώρα. Συμφώνησε και δημοσιογράφος <συμφ Αν άκουσα <συμ> καλά. <συμ> Ναι, Αν παιδί, και του δημοσγράφου <laughs> έχουν καταχυρωμένο τον τίτλο <laughs> τη βροχιά. Αλλά οκ. Okay. Δεν είναι παλαβό. Προσφέρω ότι οι άνθρωποι να λύσουν κάτι γιατί αυτό το κράτο δεν υπάρχει περίπτωση αναλύσει. Ξυχά, το Μέκα βγαίνει ένα επιχειρηματίε σε βουλευτή. Δεν ξέρω βγαίνει πάνω στι κρίσιμε Ναι, Σαν οι διοκτήτη βγαίνει, τη αντί βγαίνει. Ναι, δεν ξέρω. Έχουν... Αντρέα <laughs> κατέβησε τον πρώτο. Το έχουμε γύρισμα. <laughs> πρέπει να βγει σήμερα. Πρέπει να βγει. Γιατί πρέπει να τοποθετηθεί. Μισόταν στα λόταρό μου. Δεν έχει αυτά είναι στάνταρ. Έτσι λοιπόν. Πρότεινε αυτό το πράγμα. Και πολύ καλά έκανε. Και τώρα είναι, θα καλά. πάει η αστυνομία να πιάσει τον γονέα Γιατί που... ο βουλευτή είναι για να κλείνει θέματα. <laughs> να λύνει, όχι να κλείσει. Το κλείνει, ενδεχόμενο η πολιτεία να κάνει αυτά που πρέπει δεν, ε... δεν περνάει από κανένα ε... στο μυαλό. Αυτά, έτσι, το μνημόνιο, αυτά είναι λαϊκισμό. Και, και μνημόνιο και να κάνει η πολιτεία αυτά που πρέπει. Αυτά όταν λε ότι πρέπει να τα αφήσει. το κράτο δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν είναι το κράτο για αυτά, ιδιώτε. Πολύ τώρα από αυτό θα βγάλουν. Αφού δεν μπορεί το κράτο, ο ιδιώτη θα πάει εκεί. Θα πληρώνουμε 20 ευρώ. Και διόδια το... στο νησί να βάλουν. Από το να είναι το παιδί όρθιο στι λαμαρίνε, mm. καλύτερα 20 ευρώ. Έτσι να, θα... να δίνει το να Για Να στη μου μέρα. πηγαίνει με το καθισματάκι να πηγαίνει στο σχολείο, να μαθαίνει τίποτα, γιατί θα το πάω στο φροντιστήριο και μετά. Λεφτά, και από πάντα λεφτάκια του δρόμου, πάντα λεφτάκια. <laughs> <laughs> και... και για να κλείσει το θέμα, βγαίνει και μια κυρία μετά. Τι κάνει η ιδιωτική πρωτοβουλία, αυτό θέλω να ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά έχει έρθει και η ώρα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ε, σε επιτέλους. Ποί είναι μια κυρία μετά Τι και το πει. κλείνει το θέμα. Κοιτάξτε, α, να λύσει εμείς απαιτούμε να λύσει το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών τόσο η κυβέρνηση όσο και η περιφέρεια για να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Συμφωνούμε πολύ με γίνει ένα ατύχημα όμω, αν γίνει ένα ατύχημα και έχουμε κανέναν τραυματισμό ή κανένα νεκρο... ε, θα λέμε μετά ποιο. Θες... το ατύχημα, λύστε το πρόβλημα. Συμφωνούμε. Αυτό συζητάμε τώρα, τώρα να λυθεί ε, το πρόβλημα. Ε, ναι, το το... συζητάμε δύο χρόνια, τρία, τέσσερα, πέντε, ουσίας, τώρα... όμως, για το ατύχημα. <χει> Υίδε, παιδε, καλά που πάνε και τα κανάλια και νοιάζονται για την παιδεία του κόσμου. Κυρίω. Θυμάμαι Πάμε την Τρέμι τώρα, καλή τη όρνη. Νιάζονται ελαφρώς πιο πολύ από ό,τι τη... Από του γονεί. Εδώ φάνηκε ότι η δημοσιογράφοι και ο βουλευτή νοιάζεται πιο πολύ από του γονεί. Για τα παιδιά του και άλλο θα Ο άλλο δεν είναι σωστό να γίνεται. Και καλά λέει η κυρία, δύο-τρία χρόνια αυτό συζητάμε. Δεν πε περιμένουμε από σα τίποτα. Πήραμε το αυτοκίνητο στα χέρια μα. Σιγά-σιγά θα πάρουν και άλλα στα χέρια του από ότι... Σε ποιο ήταν. Σαλαμίνα. Α, σαλαμίνα, το είπαμε την αρχή, δεν το λέμε. Δεν θυμάμαι, Δε θυμάσαι, μάλιστα, <laughs> εδώ δίπλα σαλαμίνα. Για πες για την τρέμι, <laughs> <laughs> τι λέγαμε για το οργάκι. που είναι, όταν κάνανε κάτι απεργίες τα καθηγητές, σε κάποια φάση τώρα εδώ εντός μνημονίου, που είχε αγωνία για το τι θα γίνουν τα παιδιά μας. Mm. Το είχαμε παίξει εδώ πολλές φορές. Αγωνία, Τότε δεν λι... ήταν που αγωνιούσαν για τα ιδιωτικά κυρίως όμως. Και όχι όχι πέλετε, για τα δημόσια ήτανε... και καλά, αλλά... Εννοείται ότι έρχεται ω απάντηση μετά από αυτές τις αγωνίες Στα δεν γίνονται τότε. αυτά Ναι, ναι, ναι, ναι Πράγματι, ναι. έχει υποθεί έχει <σχε> Αλλά πάντα γίνεται αυτό Όταν λειτουργούν κανονικά τα σχολεία Θεωρούμε δεδομένο ότι δεν πρέπει να έχουμε αγωνία για το τι μαθαίνουν τα παιδιά εκεί Ότι μορφώνονται, ότι γίνονται σωστοί άνθρωποι Παίρνουν μια πλήρη μέσα από αυτή τη Το λένε αυτή που δεν έχουν κανένα παιδί σε, σε δημόσιο. Δηλαδή έχει αυτή τον παραλογισμό. ή περισσότεροι, εν περιπτώσει, αγωνιούν για τα δημόσια, ενώ τα παιδιά δεν είναι στα δημόσια. Θα έχει εκπομπή μόνο, τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Σήμερα α, τη Δευτέρα θα εμφανιστεί αξίριστο. Αν όχι αυτό. Η θα Όλγα. Ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα, θα, θα έχει μόνο εκπομπή. Άτομο θα, θα έχει. Πού? Στο Μέγκα. Η Όλγα. Δεν έφυγε. Καλέ. Έξω να με κάνει. Γιατί... Δεν θα έχει την εκπομπή στο Μέγκα, μόνο το Διοχειδηλίο. Το... Στο Διοχειδηλίο παρα... βάλανε το, <laughs> το, το μαράκι τη Δευτεράτσα. Το μαράκι Δευτεράτσα. Η συνάντησή σου. Για πες μας λίγο για τις τι Κουριέ. Τι θε να σου πω. τι, τι θε να ακούσει, πε μου. Πες με. Πες με τις Έχουμε τη Δευτέρα στο επεισόδιο εκτενέσει αφιέρωμα. από τη συναυλία στι Κουριέ. Έγινε μια τεράστια συναυλία γύρω στα 15.000 άτομα σε ένα χωριό που δεν γίνονται τέτοιε. Δηλαδή καμία νομίζω φέτο αν εξαιρέσουμε τη Lady Gaga. Δεν μ' τόσο α, κόσμο, ναι. Στι κουγγέλε σου είχε ξανά μαζευτεί. Ναι, στι κουγγέλε σου είχε ξανά μαζευτεί. Όχι περισσότερο κόσμο από ό,τι πέρυσι. <συριασμένα> ναι. Ε, Οπότε 15.000 άτομα την είδε οποία... Δεν την πήρε χαμπάρι κανεί. Δεν θε χαμπάρι από κανέναν κατάλληλο. Μόνο πήρε... το AirTopem και κάποια site και κάτι το διαδίκτυο και όλα τα. Ναι, η Ερυθρία το κάλυπτε κανονικά. Δηλαδή είχε ξαχάμερο, είχε φαν. Πήγατε, κάνατε ένα γύρισμα, νομίζω πήγατε πάνω στο... Πήγαμε με το τηλεοπτικό συνεργείο. Ναι. Πού πήγες να πεις ότι πήγαμε. Στο, στο πάνω, βουνό. Στο βουνό. Πήγαμε στο βουνό. Πρέπει να δεις τα πτώματα. Δεν υπάρχει βουνό νομίζω. Δεν υπάρχει βουνό. Υπάρχει βουνό. Ναι. Δάσος δεν υπάρχει. Δάσος δεν υπάρχει. Βουνό υπάρχει ανήφωνα ανεβήκαμε. Είδα ένα βίντεο. Κοίτα που είναι λί Με ψηλά δέντρα, πολύ λε που, που είμαι, ξέρω εγώ, Ο Αμαζόνιο και τέτοια. Αμαζόνιος. Και ξαφνικά, <laughs> στη χαλκιδική, <αμαζόνιος. laughs> στην χαλκιδική Στη χαλκιδική, σκέφτηκε. Και βγαίνει το. Και αρχίζουν το, το, σιγά σιγά. Το ανακόντα. από το ανακόντα. Απ' το παντελόνι μου. Α, Να σου πω στην παρασκευή. Ναι. Και ξαφνικά, λίγο πριν φτάσει, α πούμε, στην ε, ιδιωτική πρωτοβουλία, αρχίζουν τα πτώματα αριστερά και δεξιά του δρόμου. Την επιχειρηματικότητα. την επιχειρηματικότητα Τι είναι τα πτώματα. Τα δέντρα και έχει δάνες με δέντρα κομμένα ναι. καθόλου το μήκος του Για ε, αριστερά για και πόσο δεξιά έχει πολλά χιλιόμετρα για γύρω στα 10 χιλιόμετρα δέντρα συνεχόμενα κορμί δανιασμένους κορμούς, κορμούς κομμένους κορμούς, γύρω στα χιλιόμετρα. περίπου ένα μήκος ένα, ένα μέτρο, μέτρο το ένα μέτρο, κάθε μέτρο. κορμός και αυτές οι τάνες φτάνουν στο ύψος περίπου 2-3 μέτρα όχι 3, 2 μέτρα περίπου για 10 χιλιόμετρα αριστερά και δεξιά του δρόμου αυτά είναι τα δέντρα που Μέχρι Μοναδικά. να φτάσουμε εκεί, γιατί ναι. πήγαμε έτσι ένα μεγάλο κλιμάκι. πήγαμε γύρω στα 30 άτομα πάνω στο βουνό για μα μας κάνουν ξενάγηση, με τον Θανάστο Κωνσταντίνου, τη Ματούλα Τζαμάνη και τον Δημήτρη Αποστολάκη από τους Χαΐνιδες mm. και, και άλλοι φίλοι εκεί από τη Χαλικιδική που ήρθαν. Και μέχρι να φτάσουμε εκεί νομίζαμε ότι είναι τα δέντρα που κοπήκανε για να φτιαχτεί δρόμος. Ναι. Ότι μάλλον εδώ ήταν ο δρόμο. Όχι, ο δρόμος είναι, όμως, υπήρχε. Ο δρόμο μάλλον υπήρχε και με το που φτάνουμε καταλάβαμε τι ήταν όλα αυτά τα δέντρα, που ξαφ... φτάνει σε μια κορυφή, α πούμε, που είναι στέπα. ένα καραφλό στεφνό. Τίποτα, χώμα. Μια στέπα θανάτου, ναι. που είναι δηλαδή ένα. Τι να σου πει, έχει πάει στη Μήλο στο. που καταλαβαίνω, το... ναι, καταλαβαίνω, έχω δει τις τι σκουριέ, ξέρω τι είναι. Στο το... Σαρακίνικο. Πώ είναι το Σαρακίνικο ναι. στη Μήλο, ναι. που είναι μια ένα τέτοιο πράγμα. Είναι σοκαριστικό πολύ. Και βέβαια, αστυνομικοί αμέσω ήρθαν εκεί ναι, εντάξει, για να μα αφήσουν μέχρι ένα σημείο να περάσουμε αυτό και να Αυτό το υπάρχει σε βίντεο σχετικό. Μπορούμε να το βάλουμε και στο site. Αυτό το βίντεο που το έχει τραβήξει Ματούλα που δείχνει ε, αυτό το πράγμα. Να πηγαίνει ένα αυτοκίνητο και να τραβάει από το παράθυρο και άνεται ψυχή σου. Και, τους και, και τόση ώρα. Και τόση για τόση ώρα, ώρα. Δεν, δεν είναι δυνατόν να είναι όλο αυτό. Δηλαδή, αυτά είναι δέντρα άπειρα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, είναι του ενό μέτρου, οι κορμοί έχουν κοπή, αλλά δεν είναι δεντράκια εδώ που έχουμε μάθει στην Αττική, κάτι πέφκα που. Όχι, όχι, είναι πολύ μεγάλο. Οι κορμοί διάμετρο μπορεί να είναι και 30 εκατοστά. Είναι μεγάλα δέντρα, είναι μεγάλη κορμοί. Δεν καίγονται είναι... αυτά σε τζάκι. Πώς είναι να πολλά πω, είναι χιλιόμετρα. Αράστια, είναι πολλά χιλιόμετρα, δεν είναι λιγάκι. Και χιλιόμετρα. Για και να και είναι εκεί, πάνω, πάνω στο βουνό, εκεί που είναι, έχει την ιδιωτική αστυνομία, είναι και η μπατζίνα λιμόζυμία. Ε, και εκεί κυρίως είναι οι ρίζε. Δηλαδή εκεί έχουν, έχει μπει κάποιο καπτικό και υπάρχουν οι ρίζε ανάμεσα σε αυτό το καραφλό το οποίο. Εμποδίζουν οι, οι ρίζε. Εμ, εμ, παραπέρα. Τώρα. Έκλεψα λίγο δάσο, να σου πω την αλήθεια, από την, ο, τον ιδιωτικό Τι <laughs> Ένα κλαράκι. Ένα Α. κλαράκι, το λίγο. Έκλεψα λοιπόν, να το να να Δεν με μαζέψανε. Να βλέπω, είσαι εδώ. Και είσαι καλά. Και καλά. Έτσι λέω, δεν έχει Δεν με βάλαγα καθόλου. Τίποτα απολύτω. Φοβήθηκαν. Όχι. Οπότε αυτά συνέβησαν. Φώναξαν στις... βέβαια και άλλους... ήταν δύο οι μπάτσε πέρα, φώναξαν και άλλους δέκα μετά. Για να πούμε είχαν φορβα. έρθει άλλοι δέκα. Οι μπαλούρδοι. Τι μπαλούρδοι Του κράτους, Του κράτου. Δηλαδή μια επιχείρηση φωνάζει αστυνομία του κράτου, την πληρώνουμε όλοι. Όπω λένε, γιατί 5-6 30? Όχι τραγουδιστέ, 30, ναι, άτομα. Ναι, 30, 30 ναι. Εντάξει, Και όλο περιέργο και, και εμά, προ έκπληξή μα δηλαδή, δεν ήταν να προφυλάξει τον κόσμο. Δεν ήταν με την για πλευρά δε, Δεν ήταν για την προστασία του πολίτη. την το επιχειρηματία. Για έναν τρόπο, με έναν τρόπο. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό ισχύει σε όλε τι επιχειρήσει στον τομέα μα. Δηλαδή η αστυνομία φυλάει κάθε επιχείρηση. Κάθε επιχειρηματία, ναι. Κάθε, Που, επιχειρηματία. Όχι, κάθε. όχι την επιχείρηση, την επιχειρηματική Ε, τώρα στι μέρε μα δεν είναι αντιφυλά. Να ναι, όταν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ότι κλείνουν τόσο μαγαζιά κρίση, έχουμε και αυτά. Ναι. Yeah. Μάλιστα. Δεν θα το φυλάξουμε την επιχειρηματικότητα. Είναι κομμάτι τη ανάπτυξη. Δεν πρέπει να φυλαχθεί. Τι θα προστατεύσει. Ο... Η... Να σου πω, η Χαλκιδική και η Ερυσό είναι κοντά στην Καβάλα, έτσι. Κοντά. Κοντά στην Καβάλα. Εδώ μιλάμε για τα βήματα εξόδου από το μνημόνιο. Κάποιοι δεν το είχαν πιστέψει. Η τελική διαπραγμάτευση θα είναι πολιτική. Δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο. Και με αυτήν την έννοια, είναι πολύ λογικό να. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να είναι καβάλα. Να, την διευθύνει αυτή τη διαπραγμάτευση. Μεταξύ μας τώρα είναι και ο μόνος από τους Έλληνες πολιτικούς που μπορεί πραγματικά να συζητήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες και έχει η φανία. Κάτι έχει φανεί είναι ότι ο Σαμαρά συζητάει λέω μπάμιστε, συζητάει με του ηγέτε. Γιατί και η Μέρκελ όταν φωνάζει του Σαμαρά για συζήτηση τον νόμο. Κυρίω. Καλά, εγώ δεν νομίζω συζητάει μόνο. Και Διαπραγματεύεται, άλλο. κερδίζει. Τι πάει το, το χέρι στο φτυπάει τραπέζι. Το χέρι. Δηλαδή η Μέρκελ μετά από αυτέ τι συναντήσει βγαίνει κατάκοπη. Δεν θέλει να τι κάνει αυτέ τι συναντήσει από την πίεση που δέχεται από τον Σαμαρά. Και κερδισμένη. Κερδισμένη από εμπειρία διαπραγμάτευση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα έτσι η Μέρκελ είναι προ όλου του άλλου σκληρή. Έχει γίνει επειδή την έχει μάθει ο Σαμαρά. Και από συζητήσει. Και από διαπραγματεύσεις. Έμαθα ένα παραπολιτικό. Λαρίς, συγγνώμη, πάει ο Πρωθυπουργό μιας χώρας που χρωστάει 340 δις και διαπραγματεύεται. Σαν να χρωστάσεις εσύ με τα δικά σου δεδομένα. Μάξ, Μάξ. Εκατό χιλιάδε ευρώ. Το είχε κάτι κροκέτε, λέει με τυρί μέσα. Ναι, ναι, είναι ώρα με το τυρί. Με τυρί, ναι, νωρίες, Καλαματιανό. Κάτσε, κάτσε. Θα πα εσύ τώρα που να είναι χρωστά σε εκατό χιλιάρικα στην τράπεζα και θα πει Δεν, σα δίνω. Δεν δεν δεν Όταν μπορέσω. Όταν, Όταν βγούμε στι αγορέ. Συγγνώμη κιόλα, θα μου πάρει το σπίτι, πάρω το. Και η Μέρκελ τα δέχεται. Ναι, θα το πάρω. Α, θα το πάρει. Εντάξει. <laughs> πόσο να το πουλήσω. <laughs> τσάπα, τσάπα. Λοιπόν, διαφημίσει και εδώ είμαστε. Έχει στείλει ένα μήνυμα ένα ακροατή που λέει: έχουν Τα μουσικά σχολεία διαμαρτυρία στην Κλαθμόνο. Υπέροχη φασαρία. Υπέροχη υπέροχη Τελικά θέλει τρόπο. Ωραία το λέει. Ναι, είναι από 11 και έχουν διάφορα θέματα και τα καλλιτεχνικά. Δεν τα μουσικά ναι, ναι, και ναι. Όταν κατεβαίνουν κάτω εκεί στην Κλαθμόνο, όντω στολίζουν. Και καθηγητέ δεν έχουν και ναι, ναι, ναι, μεταφορικά, ναι, ναι. μεταφορικά έχουν Θα πάρουν ένα βανάκι για να του Δηλαδή στο όρθιο. Δεν χωράνε. Σαρδέλε. 4 12 Πότε έχουμε 4, σήμερα έχουμε 2. Το Σάββατο. 4 Οκτώβρη στι 12 το πρωί στο Άγαρμα Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη προφανώ, ναι. Συγκέντρωση και πορεία του ΠΑΜΗ για την προστασία των ανέργων και ενάντια στην ανεργία. Καλούμε του νέου, του ανέργους, μαθητέ, φοιτητέ, συνταξιούχου. Άκου να δεις τώρα. Πρόημου, Πασόκου, Ιριζέου, μνημονιακούς, αντιμνημονιακούς και όλη την εργατική τάξη και την Ελληνοφρένια. Καλη και λοιπά. είναι μια κροατία που τα κροατία δεν μας είναι μας καλούν Θεσσαλονίκη να πάμε, yeah. πάμε πάλι Θεσσαλονίκη τι yeah. να κάνουμε <laughs> <laughs> <laughs> να πάλι και αυτό είναι το Σαλονίκη κομμάρχει να γίνει δικό τη μήνυμα και το έχει βάλει όλα μέσα mm. λοιπόν ε, να ξέρεις τι άλλο τι άλλο μάθω έχω στοχείο το πεδιντέρι το αρδιάφορα ε, συνέντευξη Κάτι να σου πω εγώ, Ά, αυτό πέσε, πέσε. είναι πιο σοβαρό Έχω χα, χαρούμενο νέο, πολύ χαρούμενο για, το, για όλους μας Τι, θα, θα γίνει και ο Βενιζέλλος πρωθυπουργός Όχι Νομίζω αυτό δεν θα γίνει ποτέ, θα γίνει και, ποτέ. και αυτός θα σκάσει καμιά μέρα, θα εκραγεί εκεί που μιλάει Θα, θα, θα γεμίσουν παντού. οι κάμερες, Βενιζέλλο, μελιτζάνες θα Μελιτζάνες, θα και, οι κάμερες, και σαλάτες, οι κάμερες, για σαλάτες Γιατί από για σαλάτες <laughs> γίνεται <το>, αυτό Αυτό <laughs> είναι του αλουνού Του καρτζαφέρι Λοιπόν Και ο καρτζαφέρις το έχει πει Ό,τι με σαλάτες έχει παχύνει Α ναι. Τι σαλάδε τι κακό. Ότι είναι χορτοφάγο μάλλον. Είναι χορτοφάγος. Μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Φαίνεται. Κυρίω. <laughs> Να τον βλέπει και λε. Με τσεφάει τρέματα αυτό. Το βλέπεις. Ό, ό,τι η φωτιά του 7 στην ηλία, τα υπόλοιπα ο καρατζαφέρι. Λοιπόν, ο προπολογισμό τη χώρα μα τα επόμενα 4 χρόνια θα εμπλουτιστεί με πάρα πολλά λεφτά, με εκατομμύρια. Α. Οι εφοπλιστές. Α. Βγει και ένα κονδύλι, αποστόλιο για του εφοπλιστέ. Τι θα γίνει. 420 εκατομμύρια μέσα σε τέσσερα χρόνια σε τέσσερι δόσει. Δουλειέ θα... στα... στα ναυπηγεία πάλι? Όχι, όχι. Οι εφοπλιστές θα πληρώσουν. Α, νόμιζα θα φτιάξουν πάλι ναι. τα καράβια εδώ. Όχι, δεν λέει αυτό. Θα πληρώσουν εφο... οι εφοπλιστές Πρέπει να το πέρασε η κυβέρνηση. Τι το έκανε ο Σαμαρά, όχι ο Τσίπρα. Για να προλάβει ναι. το Τσίπρα, το έκανε πήρτες. Ναι, οικειοθελώ. Α. Ναι, ναι. <laughs> Όποιο θέλει. Ναι, ρε, παιδί μου. Θε... Θέλει κάποιο να σώσει τη χώρα. <laughs> εγώ, εγώ, όμω. Γιατί για συνταξιούχο δεν ρωτάει. Εφοπλιστή Ο συνταξιούπος των 400... Θα είναι δώσει υποχα... το μισθό του, όπως ο άλλο το Γιώργο. Ποιο μισθό του? Του κρατάει, το... η εφορία, τον Α, φορολογεί. Ο ίκιοθελός. Ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο άνεργος, η οικογένεια με 12.000 πληρώνουν όλοι αυτοί. Ο εφοπλιστή δεν έχει, ρε παιδί μου, και το κάνει και ο θελός. Το είπε ο Βαρβιτσιώτης, ο μικρός, στη Βουλή. Τίθεται ένας συγκεκριμένο στόχος οικονομικός για το πόσο θα συνεισφέρει η ναυτιλιακή κοινότητα. 420 θα έρθουν ως επιπλέον φόρος τα επόμενα τέσσερα χρόνια στα δημόσια ταμεία. Αυτό θα γίνεται βάσει οικειοθελούς αλλά δεσμευτικής ε, συνεισφοράς και θα καταβληθεί σε τέσσερις δόσεις. Μήπω να το κάνουμε κατ' αυτό για να τα βρουν οι άνθρωποι. Για να και, όλα δώσουν, θα μην και όλα, να μην δυσκολευτούν κιόλα. Έτσι του βάζει το μαχύριο στο λαιμό. Είναι, ναι, είναι... Δηλαδή να ανασάνουν οι άνθρωποι. Νομίζω από του άλλου φόρου τσιμπάνε 4-5 δι, ίσω και παραπάνω. Από του δικού μα του φόρου. Αλλά οι εφοπλιστέ, πού να τα βρούμε δεν έχει, δεν έχει κίνηση κάνει. αυτή την εποχή. Κρίση. Ναι. Κρίση. Ναι. Ο εφοπλιστικό κόσμο και οικειοθελώ λοιπόν. Με αυτό μ' αρέσει. Σε όλε τι κατηγορίε επαγγελματικέ δεν υπάρχει το οικειοθελώ. Τώρα είμαστε Τσεκούρι. Τσεκούρι. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είμαστε όλοι κοίριν. Μην το μιλάς ίδιο. με όρου βορείδι. Δεν γίνεται αλλιώ. Το τσεκούρτι θα το κόψουμε από το λεξιλόγιο. Ε, και να σα πω κάτι: Καλά κάνουν και είναι οικειοθελώ, γιατί έχουν σώσει και κάτι άλλο οικειοθελώ οι τραπεζι... εφοπλιστέ. Χωρί να το έχουμε όλοι καταλάβει. Ευτυχώ ήταν πάλι ο Βαρμπιτσιώτη στη Βουλή. Ευτυχώ που γίνουν και αυτέ τι συνεδριάσει και μαθαίνουμε τα νέα. Το οποίο μην ξεχνάτε, ότι πάρα πολλά κεφάλαια που είχαν κερδιθεί στη θάλασσα ξαναμπήκαν στο τραπεζικό σύστημα και έτσι σήμερα μπορούμε να λέμε ότι παραμένει παραδείγματος, χάρη η Εθνική Τράπεζα σε ελληνικά χέρια. Είδε τα καλά ποια είναι. Κυρίω. Έχουν έρθει τα εφοπλιστικά κεφάλαια, δηλαδή, ότι άμα είσαι εφοπλιστή, κάνει αυτά που κάνει εκεί και τι δουλειέ που κάνει. Τα λεφτά που τα πα, τα παίρνει, πα και τα καταθέτει στο οικείο ε... κατάστημα <laughs> τραπεζικό. <κατάστημα. laughs> Τη εθνική όμω. Για να παραμείνει ελληνική. Αλλού, ναι, γιατί στην Ελλάδα τα φέρνουν τα λεφτά. Κανένα εφοπλιστή δεν έχει έξω λεφτά. Μόνο στην Ελλάδα, στο μυαλό oh. του, βαρβητσιότητα. Οι Σιριζέοι έχουν έξω τα λεφτά. Και αυτό Β' Αθήνα. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό, γιατί την άλλη φορά στο όριο δεν έχει μπει. Δε δεν θέλω τον βλέπουν να μπαίνει. Θα χάσουν Μίλκο. Παρά τα όσα χαρίζουν του εφοπλιστέ, δεν νομίζω να μπαίνουν. Και το διακύβευμα ποιο είναι, να είναι σε ελληνικά χέρια εθνική. Είναι σε ελληνικά χέρια εθνική σύμφωνα με τι καταθέσει των εφοπλιστών, mm -hmm. όπω Αυτό Βαρβητσιώτη. Σαράντε φίλοι. πρακτική δεν έχει η εθνική. Έχει καλύτερα επιτόκια η εθνική. Δεν παίρνει σπίτια. Δεν παίρνει, δεν παίρνει σπίτια πούμε, η εθνική. Δίνει δάνεια. Δεν μπανάνε και σε ελληνικά. Οι Μογγόλοι να την πάρουν την εθνική. Αλλάζει κάτι για εμά του υπόλοιπου. Κράτε. Οι, οι Μογγόλοι να. Εδώ είναι το χάζο. Να διοικήσουν την εθνική. Ναι, ξέρουν οι Έλληνε να διοικήσουν. Εκείνουμε το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι κανόνε τη τράπεζα είναι πάνω από το ποιο την έχει. Οι mm -hmm. κανόνε και το πλαίσιο λειτουργία και εσύ να την είχε στην τράπεζα, και ο Λένιν να την είχε την τράπεζα. Τι θα λειτουργούσε με κανόνε τράπεζα. Όχι με κανόνε Λένιν. Οπότε τι σημασία έχει να είναι ελληνικοί που τα έχουν φέρει οι αφοπλιστέ δύο κομμωδίε σε μια πρόταση μέσα. Μιλτιάζει ο βα... βέβαια. Τι, αν δεν τα καταφέρει τέλο πάντων ο Έλληνα να δική στην Εθνική Τράπεζα. Λέ. Ο μέσο Έλληνα εννοώ, δική, το κράτο. Νομίζω. Δε... <laughs> όχι, όχι. ΑΕΤ είναι. Είναι, είναι τα πολύπλοκα αυτά που έχουν κάνει για να. Α την Όχι. πάρει ο Σάλα, τέλο πάντων, που ξέρει. Έχει <laughs> μαζέψει όλε τι τράπεζε. Εδώ στο ο τόπο. Κυτρίνει ο τόπο. Έχουν κυτρίνει. Έχει πυρεό. Πάλι πυρεό, γιατί ήταν αγροτική πριν. Έχει <laughs> γίνει, έχει επεκταθεί τετράγωνο ολόκληρο πυρεό. Εδώ στο Μαρούσι έχει τρει πυρεέ. μια πυρεία δίπλα την άλλη. Ναι, εμεί στην Λίπολη κλείσαμε και κάποιου πυρεό. <laughs> είχαμε Κύπρου, αγροτική και πυρεό. Mm. 8-10 υποκαταστήματα. Προχθέ έκλεισε ένα. Ο Βιενόπουλος τι κάνει. Καλά, είναι, έχει χαθεί. Δεν είχε γίνει στο προσκήνιο πια. <laughs> δηλαδή, <laughs> ήταν να γίνει και αυτός αυτό πρωθυπουργό. Δεν έγινε. Crise. Η κρίση γεν, γεννά ευκαιρίε. Η κρίση όμω, να ξέρει. Από την Μαρφήν και τότε χάθηκε. Απορώ. <laughs> <laughs> Χαθήκαν πολλά, όχι μόνο mm. ο Βιενόπουλος. Ε, μην είμαστε όμω και αχάριστοι. Έχουν δώσει πάρα πολλά και αυτό νομίζω πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι και όντως, να μην θέλουμε όντως. και υπερβολέ. Ποιο είναι το σημαντικό τώρα, ότι από εκεί που εδώ και 4 χρόνια, όποτε είχαμε προπολογισμού, συζητάγαμε μόνο για τα νέα έκτακτα μέτρα και πέστη την εποχή μα λέγανε ότι θα πάρουμε νέα έκτακτα μέτρα, τώρα για πρώτη φορά μιλάμε για φοροελαφρύνσει. Αυτό δεν είναι μια επιτυχία, όχι τη κυβέρνηση, τη χώρα. Δεν είναι μια επιτυχία αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε πάντα ναι, με ψήφοι. Όχι, απλώ ο κόσμο νομίζω έχει ξεφύγει από το στάδιο του να μιλάμε, μέχρι να δει κάτι. Μα βλέπει. Η μείωση στο ειδικό φορά κατανάλωση κατά 30% το βλέπει. Το, το, το βλέπει η τσέπη. Τώρα ψηφίστηκε. Πώ δεν το βλέπει, δεν το βλέπει. Ναι, τι ε, είναι αυτό, Παραλλήλω βλέπει. Ο, ο, ο δικαιούμενο στο επίδομα θέρμανση παίρνει και το πετρέλαιο φέτο τη θερμάνσο mm. φθηνότερο από το 2011. Λέει τι άλλο πρέπει να δει ο, ο λαό για να φτάσει στο μέλλον. Πρέπει να του δώσουμε και ένα αυτοκίνητο δίκτυο. Πόσο αχάριστη. Καλά τα λέει ο Άδωνης. Θέλετε και αυτοκίνητο. Ω, μία ε, ταμπλέτα. ταμπλέτα. Φί, <laughs> ταμπλέτα. <laughs> να. Όσο μιλάμε γινέτα. εμείς εσείς παραγγέλλετε τις ταμπλέτες σα. <laughs> Απ' την κινέτα. Θες να είναι η ταμπλέτα γιατί τα ακούγαμε <laughs> χθες. Κατάλαβε εδώ ένα σκεπτικό. Κατάλαβε. Οι άνθρωποι νιώθουν έτσι θα πάμε στι εκλογέ και αυτά θα ακούμε. Στην προεκλογική περίοδο που έχει αρχίσει και είναι πολύ ωραία κατά τα άλλα. τώρα στεφότα... Την ξεκίνησε η τώρα περίπου. Όχι, ό, έχει ξεκινήσει νωρίτερα, την ξεκίνησε η κατάσταση. Σφάζονται μεταξύ του και για να αυτά τα κάνουν όλα τη Δευτέρα, αυτό είναι το ωραίο ότι βγαίνουν κάποιοι βουλευτέ και λένε τα πασόκια τη Νέα Δημοκρατία. Ψιλοκουνιούνται. Mm. Τώρα θα του μαντρώσουν λίγο γιατί αν είσαι μάγκας, καταψήφισε για να περάσει και στην ιστορία και να μπορεί να κυκλοφορήσει και ελεύθερο στου δρόμου. Δεν υπάρχει όμω τέτοιο. Μην το κάνει ο Άδωνη αυτό. Δεν υπεράσπισε την ιστορία και υπεράσεις υπεράσεις. έχουμε να λέμε. Ο Άδωνη είναι λίγο πιο σοβαρό από τι κότε του άλλου Απ' την αρχή λέει το ίδιο πράγμα μέχρι τέλου και δέχεται αυτά που δέχεται. Η άλλη είναι ένα ο κασίς που βγαίνει και δεν θα ψηφίσει. <laughs> Μεγάλο αντάρτη. Και ψηφίζει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όλα <laughs> όλα, όλα <laughs> τα εκτιμούμε. Ο Μωραήτη. τώρα βγει και τώρα ο Μωραήτη. δεν <laughs> <laughs> θα βγουν οι Και παραπάνω από του μισού. Αλλά όμως κάνουν το σοου του και καλά κάνουν τα δεν παιδιά. θα βγεις Δεν θα βγει, να χάσει, Κάνει παιδιά. αυτό ρίξει την Μα το κάνεις, Δεν μείνει στην ιστορία, Σάλλη, να το καταλάβεις. Μόνο. Θα Μετά τον κολοκοτρώνει, θα εσύ. Και τώρα κατεβαίνει. Δεν είναι, θα, θα είπε, δε στην τέτοια τέτοια ασταθή, να... να πάρει την Να πάρει την Ναι, για να Δεν μπορούσε την προηγούμενη φορά γιατί μόλι είχε κλείσει το και να μετακόμιση. Το κομμάτια της, κόμματος, να πάρει τα ναι. κομμάτια τη πίσω. Τα κομμάτια της, ναι. Εδώ στο από το Ανταρσία Ξάνθης. Ναι. λένε: Αν μπορούμε να το πούμε, αντιφασιστική συγκέντρωση σήμερα στι 5 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερία, 10 μέρε από τον ένα χρόνο τη του Παύλου Φύσα από τάγμα εφόδου τη Χρήση Αυγή. Γιατί 10 μέρε μετά, Δεν ξέρω. Mm. Το, το είχε ξεχάσει η Ανταρσία. Μπορεί τώρα να, <laughs> να, να το οργανώσανε. <laughs> Ή, λέει, το μην ξεχάσουμε. <laughs> <laughs> <laughs> στι 10 μέρε. Ποτέ δεν είναι Και. Στη Θεσσαλονίκη είπαμε, αλλά έχει και στην ομόνια το Σάββατο, να το ξέρετε ότι θέλει να πάτε κέντρο. Το πάμε συγκεντρώσει, οικοδόμη, ηλεκτρολόγοι, καθαρίστριε. Δηλαδή το λε για όποιος θέλει να πάει στο κέντρο, μήπω δεν μπορεί να πάει ή να, να συμμετάσχουν στην πορεία. Όποιο θέλει να πάει, ξέρει και θα πάει. Όποιο θέλει να πάει να ψωνίσει, γιατί υπάρχει μια τάση του κόσμου να ψωνίσει, να ξέρει ότι θα, το κέντρο θα έχει πρόβλημα. Να πάει κόσμο. να ψωνίσει. Υπάρχει Κακό, ψώνει. Να ψωνίσει. Είναι ανοιχτά τα φυτάκια. Φτιάσκο να... <laughs> γι' αυτό δεν θα γίνουμε Θέλουμε ποτέ. να πάρουμε ένα παντελόνι μια Κυριακή Και δεν ναι, θα μπορούμε Γιατί μια το, κυριακή, το Ποιος στέμπισε. το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή <laughs> <laughs> Το παντελόνι που παίρνει στην Πέμπτη δεν, δεν είναι το ίδιο είναι το ίδιο <laughs> <laughs> την Κυριακή Είναι αλλιώς και... δουλεμένο, άλλο ημά το μαύρο <laughs> Είναι καλύτερα της Κυριακής όντω Λοιπόν διαφημίσεις Εδώ, Ελληνοφρένια. Τη Πέμπτη. Όπω κάθε Πέμπτη, είμαστε διαφορετικοί. Λοιπόν, Έλα. γιατί έπεσε το δελτίο του Μέγκα στα νούμερα πέρσι, κατά πρεδρευτέρι. Γιατί? Για τον πόλεμο που δέχτηκε. Πόλεμο που δεν εξαπέλυσε πόλεμο. Όχι. Α, κανέναν. Κυρίω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τον oh. Αλέξη Τσίπρα <laughs> που δεν έδινε συνεδέυξη εκεί. <laughs> Α, αυτό νομίζουνε. Αυτό. Ωραία. Αυτό λένε. Επίση, λέει ότι δεν μονοπόλησε ο Βορήδη τι εκπομπέ του. Όχι. Όχι. <laughs> Όχι. Εγώ τα πιστεύω αυτά. Ναι, και εγώ γιατί να μην τα πιστεύω. Νομίζω πατάνε στην πραγματικότητα. Αυτό ακριβώ. Είναι ωραίο να έχει την πραγματικότητα. Πολύ. Γιατί αν δεν έχει, μπορεί να λε ασυνάρτησίε. Ναι. Ευτυχώ δε... έχουν. <laughs> Ωραία, καλό είναι αυτό. Θετικό. Λοιπόν, αυτό το θετικό σα αφήνουμε. Παίζει και ο ηλεκτρικό θυσία από κάτω. Αυτό δεν παίζει. Πώ παίζει, Ναι. Παύλο Σιδηρόπουλο. Μουσική. Ε, τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Σε λίγο μαγαζίνω με τον Παπαδόπουλο και την Κατέρινα. Ηλεκτρικός θησέας σε πηγάδει κι η Αριάδη έχει μου καθεί. Ηλεκτρικός θησέας σε πηγάδει κι η Αριάδη έχει μου καθεί. Σε δίκα να ασπάδαλα στα χρόνια σε μια ζωή χωρίς προοπτική Ξανά του στη φυγή, πληρώνεις ω όσο τα δύο διά, και κομμάτια στην εθνική. ηλεκτρικός Ηλεκτρικό, θησέα σε πηγάδι, θη αρία τι ελεύθερου γατή. Ποιο είναι η σωπή το σκοτάδι, ποιο άλλο πιάζει, δίχω πληρώνει. Ποιο χειριζούσε τα φέτε στο κεφάλι και ποιο τα βράδια πλέει σαν παιδί, Ποιο ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν προ...